αν λέγουμε περισσότερο, non trovo giusto il trambusto quando prendo posto non trangugio ma gusto, al letto non la metto con il busto non la frusto, non pisto la pisto come custo nello spazio come Houston, saprete una català mol pro a diremo περισσότερο, non mi industrio nella fabbrica dell'usso e degli eccessi, dove colpi bassi sono ammessi, stressi annessi concessi, basta torna catalessi saprete una català mol pro a diremo περισσότερο. Άδονη είναι αυτό ο οποίο λέει ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Τοποθετημένο πάνω σε ένα ιταλικό τραγούδι, επειδή ζούμε από προχθέ στον αστερισμό τη Ιταλία, καμία σχέση βέβαια με την Eurovision, το συγκεκριμένο συγκρότημα, το συγκεκριμένο τραγούδι. Αλλά είπαμε να κινηθούμε σε ιταλικό τέμπο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Άλλωστε, παίζουν τα πλάνα και του τραγουδιού του Ιταλικού στη Eurovision και το τι έγινε μετά και πώ υποδέχτηκαν την νίκη. και από πού προέρχονται αυτοί που είναι τραγουδιστές του δρόμου και, και, και να μείνουμε σε αυτό που αφορά εμάς. Ο Άδων σήμερα το προεβγήκε και είπε ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Το λέει έτσι τόσο καθαρά. Και έτσι ακριβώς όπως το είπε, μα θύμισε έναν άλλον που παλιότερα έλεγε το ίδιο. Ξέρετε ότι ο Γάλλος υπουργό εθνικής οικονομίας, ο καινούριος, <laughs> έκανε μια συνταρακτική δήλωση και είπε ότι οι Γάλλοι ζουν πάνω από το επίπεδο που του επιτρέπεται που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 Δεν πρέπει να πούμε στου Έλληνε ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Αϊντε τεμπέληδε. Κάποιο πρέπει να τα πει. Τα λέει ο Άδωνη σήμερα, τα έλεγε ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο παρελθόν και τα εφάρμοζαν οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί και υπουργοί που δεν τολμούσαν να το πούνε έτσι. Όμω τα μέτρα που έπαιρναν, όλα αυτά που έκαναν, τα νομοθετήματα που έπαιρναν, σε αυτό συνηγορούσαν. Γι' αυτό έρχε ο Χατζηδάκη και λέει ο Κωστή. Ο κακό, όχι ο καλό Χατζηδάκη. Και λέει ότι θα πρέπει να δουλεύουμε περισσότερο, κάτι τετρά ώρα το πρωί, κάτι τετρά ώρα το βράδυ, με μια διακεκομένη, με όλα αυτά με σύμβαση τετρά ώρα. Αλλά θα μπορεί να επεκταθεί άλλε τέσσερι ώρε γιατί έτσι θα πρέπει να γίνει. Και θα κάθεστε κάποια στιγμή, τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη ή δεν ξέρω εγώ πότε. Επειδή ακριβώ πρέπει να δουλεύουμε πολύ, που το είπε ο Άδωνη, που το είπε ο Μητσοτάκη, έρχεται ο Χατζηδάκη και κάνει ένα ωραίο σαρδαμάκι και περιγράφει ακριβώ τι θα γίνει. Εδώ έχω το, το νομοσχέδιο, το, το δω είναι. Έχει αναρτηθεί σε διαβούλευση. Αν πάτε στο άρθρο 54, αν το βρω εδώ μη χάνω την ώρα, θα δείτε ότι στο άρθρο 54 ορίζουμε σαφώς, ορίστε, να το βρήκα. Μπράβο! Λέει, καθιερώνεται σε όλους τους ανεξαιρέτως τους κλάδους εργασίας και σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας η οι οκταήμερη ημερή εργασία. Καθιερώνεται σε όλους τους ανεξαιρέτως τους κλάδους εργασίας και σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας η οι οκταήμερη ημερή εργασία Σε ευχαριστώ Παναγία Πόσο πιο κατηγορηματικά αν το πούμε <Καλή> Όχι ότι το έχει πει καθαρά το έχει πει έψαχνα να βρει τη σελίδα την κατάλληλη τη βρήκε τη σελίδα και διάβασε και αυτό που διάβασε ήταν αυτό ότι καθιερώνεται η οχταήμερη ημερήσια εργασία, 8 μέρες την ημέρα θα δουλεύετε λοιπόν, διότι το έχει πει ο Μητσοτάκης παλιά διότι το έχει πει ο Άδωνης τώρα τελευταία στο 2.11.18.8.80 μέσα είναι και σας περιμένει να καταγράψει τις μέρες που θέλετε γιατί θα ερωτάτε ο εργαζόμενος, θα είναι με συμφωνία του εργαζόμενου να δουλέψετε αλλά πρέπει να είναι 8 μέρες τη μέρα Να κινείται δηλαδή εντό τη τάδε σελίδα που έψαχνα να βρει ο Χατζηδάκη στο Σιόρο και τελικά τη βρει. Και... Αυτά με τα εργασιακά, αυτά με τα ωράρια. Έχει και διαδηλώσει η εβδομάδα, επειδή έρχεται και το νομοσχέδιο, ανεβαίνει το κλίμα γενικώ γύρω από αυτό το θέμα. Θα δώσει μια μάχη. Η πρώτη είναι να μην περάσει στη Βουλή. Δύσκολο θα περάσει γιατί οι συσχετισμοί είναι τέτοιοι. Η δεύτερη και η πιο σημαντική είναι να μην περάσει τη ζωή. Αυτό έχει ξαναγίνει. Πολλά νομοθετήματα έρχονται, ψηφίζονται, αλλά δεν περνάνε, δεν εφαρμόζονται, αν οι από κάτω είναι. Οργανωμένοι, πειθαρχημένοι, αποφασισμένοι και μαζικοποιημένοι. Τότε δεν περνάει απολύτω τίποτα και μένουν τα νομοθετήματα και οι νόμοι μόνο στα χαρτιά. Βγήκε ο κύριο Λασκαρίδη, ο εφοπλιστή, έδωσε μια συνέντευξη. Την έχει δώσει, βέβαια, πριν κάνω εξάμηνο και παραπάνω. Αλλά τώρα έκανε το γύρο. Δεν μπορεί να παίζει στα κανάλια. Είναι ένα βίντεο που ταχώνει κάπω τι κυβερνήσει. Είναι εφοπλιστή Πάνο Λασκαρίδη και λέει. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε καλά είναι πω οι άνθρωποι τη Αφτυλία δεν χρειάζονται την κυβέρνηση. Τα λέει στα αγγλικά, αλλά εγώ σας τα λέω διαβάζω το ελληνικό κείμενο. Το Υπουργείο και τα λοιπά. Δεν τα χρειάζονται αυτά και τον Πρωθυπουργό. Τον έχουν χεσμένο τον πρώτοργό. Έτσι λέω, εγώ. ο κύριο Λασκαρή, μιλάει όπω είπε ο ίδιο, για κάθε Πρωθυπουργό, όχι για αυτόν τον πρώτοπουργό. Και συνεχίζει, δεν τον έχουν, λέει καμία ανάγκη. Γιατί επειδή την δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κερδίσει ένα πλοιοκτήτη στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν φορτίε στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν ναύλο σύμφωνα. Τίποτα στην Ελλάδα. Μόνο τα γραφεία των πλειοκτητών είναι στην Ελλάδα. Αυτή είναι η δήλωση. Κάτι Πορτογάλη, όχι, είναι και Έλληνα δημοσιογράφο από ένα δίκτυο. Το δείξανε στον πλακιωτάκι τη συγκεκριμένη δήλωση σε iPad. Το είδε ο πλακιωτάκι, κατά πια τη γλώσσα του δεν ήξερε τι να πει. Όλα αυτά έχουν γίνει πριν ένα μήνα. Τώρα έκανα την καριέρα. Ε, και ε, κάνει, ε, έχει γίνει ο γνωστό στα social media. Εκεί αναπτύσσεται το θέμα. Εκεί αναπτύσσονται όλα τα θέματα. Στα μεγάλα κανάλια δεν έχει περάσει. Ακόμη αν περάσει περνάει χαραμάδο. Πότε έχουμε μπει όπως καταλάβατε σε κλίμα θαλασσινό, κλίμα εφοπλιστικό, κλίμα καραβιών. κάνουμε και μουσική εισαγωγή πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλε ηχητικές και άλλες αισθήσεις και παρεσθήσεις κύριος. αυτά τα είπε ο κύριος Λασκαρίδης Προσπερνάμε το στυλ το ύφος γενικός. οπότε άνθρωποι αυτού που λέμε της αστικής τάξης τοποθετούνται Και μιλάνε τη γλώσσα, την καθημερινή, της αγοράς, χάνουμε πάσα ιδέα και διαπιστώνουμε ότι αυτή η γλώσσα και αυτό το ύφος που λανσάρουν, όχι μόνο αλλασκαρίδες γενικότερα, δεν έχουν σχέση με αυτά τα ιδρύματα που φτιάχνουν, αυτά τα, τα, τα ιστέγες και όλα τα υπόλοιπα, γιατί αποδεικνύουν πως πραγματικά συμπεριφέρονται και πάντα σε κάμερες. Αυτό που είδαμε ήταν μπροστά σε... Κάμερα. Και θα πάμε στην ουσία του θέματο, διότι λέει και ο εφοπλιστή συγκεκριμένο δεν, δεν έχουν σχέση οι με την Ελλάδα, δεν υπάρχει διασύνδεση, οπότε δεν του έχουμε ανάγκη κτλ. Υπάρχει μια σχέση, μπορεί κάποιο να ισχυριστεί. Θυμόμαστε τον πρωθυπουργό Σαμαρά, τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μέσα στα μνημόνια. Όταν πλήρωνε συνταξιούχο, όταν πλήρωνε εργαζόμενο, όταν πλήρωνε μισθωτοί, κλείνανε μικρέ επιχειρήσει, μπαίναν τα λουκέτα, έφευγαν οι άνθρωποι. περίπου 400.000 στο εξωτερικό για να βρουν στον Ήλιο Μοίρα. Τότε λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς, Πρωθυπουργό, είχε συναντηθεί με τους εφοπλιστές. Εγώ θέλω να πω ότι σε αυτήν την δύσκολη καμπή του τόπου θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά του Έλληνε εφοπλιστές για αυτή την εθελοντική συνεισφορά τους, για αυτή την εθελοντική συνεισφορά τους στον προπολογισμό και στην εθνική προσπάθεια. Η σημερινή συμφωνία για την οικειοθελή, για την οικειοθελή Η δική σα συμμετοχή στο κρατικό προπολογισμό είναι πραγματικά συγκινητική και αποδεικνύει ότι πράγματι η ναυτιλία σε όλες τις κρίσιμε, τι δύσκολε περιόδου του έθνου ήταν πάντοτε ω εθνικό πρωταθλητή, άλλωστε μια δύναμη πατριωτισμού. Μια δήλωση. Δύο λέξεις κομβικές, οικειοθελή προσφορά, εθελοντική συνεισφορά. Αυτά να κρατήσουμε. Αν θέλετε να δείτε τη δήλωση, και επειδή δεν πολύ παίζει, του κυρίου Λασκαρίδη τη συνέντευξη, το απόσπασμα από τους δημοσιογράφους, το έχουμε στο ελληνοφραίνια.net.gr, το έχουμε ανεβάσει από προχτές. Υπάρχει, βρείτε το, δείτε το, έτσι είναι καλό κανείς να τα βλέπει αυτά. Ο Σαμαράς λοιπόν, Αντώνη Σαμαράς, τότε Πρωθυπουργό είχε συζητήσει με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και είχαν συμφωνήσει σε μια εθελοντική και οθελή συνεισφορά στα δύσκολα που πέρναγε τότε η χώρα. Τα άκουγε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας τότε ήταν αρχηγός αντιπολίτευσης. Έβγαινε στι συνεντεύξεις και έλεγε τι πράγματα είναι αυτά και θα κοπούνε μαχαίρι όταν έρθει στην κυβέρνηση. Λοιπόν, οι εφοπλιστές θα πρέπει να ξέρουν.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 Θα γίνει το ένα, θα ενσωματωθούν, θα συμβαδίσουν με τις άλλες χώρες. Έγινε κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας και κάποια στιγμή συναντάται και αυτός ως Πρωθυπουργό με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Θέλω απλά να σας ευχαριστήσω εισαγγελικά για την απόκρισή σας στο έτοιμα της κυβέρνησης να εσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. dija activación μν di activación dija activa μν Π κ κδ πάσιν πρ με π καέ ά καλ ν πέν με πέε καλέ ιαμε το Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Έγια ποιος θα με φέρει κοντά σου καρδούλα μου. Ποιος, ποιος, αυτός. Ένα, μηδέν. Και στην αγκαλιά σου μέσα, ένα, ένα. δύο, πέντε. Και δύο, στέλνω μηνύματα, <μυρίζει> ναι και το σταθερό... Πράσινο πορτοκαλί, κόκκινο Κόκκινο, πράσινο πορτοκαλί Οι Έλληνες υποβληστές είναι πατριώτες Και ήδη πληρώνουν πάρα πολλά στην Ελλάδα Ορίστε Τα λέει μια χαρά ο Άδωνης Έτσι λοιπόν είχαμε τον Αντώνη Σαμαρά Που έκανε την οικειοθελή εθελοντική συνεισφορά Μες στο μνημόνιο Μες στη χειρότερη κρίση Των τελευταίων Από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο των τελευταίων δεκαετιών. και ήρθε και η αριστερά μετά και έκανε το ίδιο αυτό που έκανε και η δεξιά μαζί με το Πασό και θελοντική συνεισφορά όταν κόπηκε το ΕΚΑΣ όταν οι φόροι δεν είχαν μειωθεί όταν δεν ανερέθηκε καμία από τις φοροαπαλλαγές που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας με θυμό και με οργή στα κανάλια και τον πίστευε ο κόσμος και τον ψήφιζε ο κόσμος για να είναι κάτι διαφορετικό και σε αυτό το θέμα και ήταν κάτι τόσο ίδιο και σε αυτό το θέμα όπως και Οι προηγούμενοι, περασμένα όλα αυτά αλλά επειδή ακούσαμε τον κύριο Λασκαρίδη που λέει δεν έχουμε ανάγκη καμία κυβέρνηση ε, μια ανάγκη την έχουμε την κυβέρνηση και τους κάνει χάρες αυτοί, οι προηγούμενοι, οι προπροηγούμενοι όλες οι κυβερνήσεις και κατοχυρωμένο και στο Σύνταγμα όλο αυτό στο σχετικό άρθρο οπότε κάτω τα χέρια από του εφοπλιστές βγάλαν μάλιστα και μια σχετική διαφήμιση πρέπει να την ακούσουμε Όχι μέτρα. Όχι οι όχι άλλε άλλες εισφορές <τυξημί> Την κρίση να πληρώσουν τα συνήθη υποζύγια Η <τυξημί> μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και η μικρομεσαίοι Κάτω <τυξημί> τα χέρια από τους υποπλιστές <τυξημί> Φτάνει πια Ως πότε το εφοπλιστικό κεφάλαιο θα είναι στο στόχαστρο των κυβερνήσεων Όλοι μαζί να βάλουμε τέρμα στη σοσιαλιστική πολιτική της κυβέρνησης Που μας απειλεί με αφανισμό πρατάω, Αγωνιστές πρατάω, της θάλασσας, ενωθείτε Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Με ορίστε και διαφήμιση με τη σχετική, σχετική μουσικούλα από κάτω Για να έρθουν τα πράγματα στα ίσα του γιατί σε αυτόν τον τόπο όλοι αγωνίζονται. Όλοι έχουν ανάγκη τι κυβερνήσει. Άλλωστε, ο κ. Λασκαρίδη δεν το λέει σωστά, είναι υπάλληλοι. Οι κυβερνήσει, οι πρωθυπουργοί είναι υπάλληλοι, και γι' αυτό και γι αυτό το ύφο όταν απευθύνεται προ το πολιτικό προσωπικό, το περίφημο τη χώρα, αυτό που κυβερνάει υπό τέτοιε συνθήκε και με αυτέ τι συμβάσει. Άλλο τι λέει στα λόγια στο Πόπολο για να ψηφιστεί και άλλο τι κάνει μετά όταν στέκεται προσοχή και λέει εθελοντικά θα συνεισφέρετε και σας ευχαριστούμε πολύ και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε ακούσει Σαμαρά για τους εφοπλιστές, έχουμε ακούσει τσίπα για τους εφοπλιστές, δεν έχουμε ακούσει Κυριάκο για τους εφοπλιστές. Και Σεκίριε θα το πω ανοιχτά. Εγώ είμαι με την Ελίτ και με τη διαπλοκή. Ένα και δύο με Ποιος, ποιος αυτός 2-0 Και στην αγκαλιά σου μέσα Ένα και δύο σου στέλνω Μηνύματα Ναι και το σταυρό μου κάνω Ααααα, το κομπίδε ρε παδιά μου μιλάτε αν κάνω μου. Α, Αν δεν με πάρεις κοντά σου καρδούλα μου Να το ξέρει τα παιδιά! Καταπληκτικό! Πράσινο πορτοκαλί, κόκκινο. Κόκκινο, πράσινο πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο πορτοκαλί. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι πώ να δουλέψουμε περισσότερο. Και ευχαριστούμε Αλέξη, ευχαριστούμε Αυτά λοιπόν με όλο αυτό το πολύ ωραίο Κατά τα άλλα θέμα μας το έφερε στο νου Και κάναμε τους συνειρμούς Ο κύριος Λασκαρίδης ο Με την συνέντευξή του αυτή Σήμερα το πρωί υπάρχουν αυτά τα θέματα Να υπάρχει το Αλεποχώρη που μετράει ζημιές Να υπάρχει ο Λευκορώσος Ο δημοκράτη που έχουν εξαμοληθεί όλοι Και γράφουν ο ακτιβιστή. Ποιο ακτιβιστή, Είναι νεοναζί. Έχει μέσα στο facebook του, στα social media του, φωτογραφίε, επειδή ήταν και δημοσιογράφο. Με τα κράνη των εσέ, τα σύμβολα κανονικά. Δεν υπάρχει πιο ναζί από το συγκεκριμένο. Θα πει κάποιο, επειδή είναι ναζί, πρέπει να τον πιάσουν και να γίνει όλο αυτό που έγινε. Όχι. Αλλά δεν είναι ακτιβιστή, επειδή βλέπω και αριστερού στα social media να λένε για να κατηγορήσουν την κυβέρνηση Μιτσοτάκη ότι από εδώ ξεκίνησαν όλα. Ότι πιάστηκε ο ακτιβιστή στη Λευκορωσία. και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι καθόλου ακτιβιστής ή είναι τόσο ακτιβιστής όσο ήταν και ο Κασιδιάρης κάπως έτσι να τα τοποθετούμε γιατί από το πρωί έχει γίνει μεγάλο θέμα και επειδή και όλη η Ευρώπη και τα μέσα ενημέρωση θέλουν να στραφούν κατά της Ρωσίας γιατί πίσω από τη Λευκορωσία είναι η Ρωσία τον ονομάζουν, τον ανεβοκατεβάζουν ως ακτιβιστή ένα θώο παιδί που ήθελε να Ε, επιτελέσει το λειτουργήμα και αυτός της ε, δημοσιογραφίας και τελικά τον μπουζουριάσανε έτσι όπως τον μπουζουριάσανε και ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα εγώ έπεσα στην προσευχή κατά του εμβολίου υπάρχει τέτοια προσευχή θα σας τη διαβάσω και να την διαβάσετε όσοι κάνετε το εμβόλιο Δέσποτα Παντοκράτορη Κύριε μόνη Ιησού Χριστέ Αν προλαβαίνετε, τα γράφετε και όλες για να τα λέτε. Ο λυτρωτή τη ζωή Σιμών, διαμεσητεία τη Παναχράντου, Σου Μητρό, Δεσπίνη Σιμών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία και Πάντο Σου των Αγίων. Αυτό είναι πρόλογο, το λέτε. Είναι τίτλη τιμή. Επάκουσον εμού του Αμαρτωλού και Ανάξιου Δούλου σου και πάυσον πάσα να τη δαιμονική αλώσεω, εμβολίου ή άλλου πονηρού τεινό ιδωλοθήτου. Εδώ τίθεται το θέμα. Θέτει το θέμα για το εμβόλιο. Και όπω ακούσατε, το παρουσιάζει ω. Πάσα απειλή δαιμονική αλώσεω εμβολίου ή άλλου πονηρού τεινό δολοθήτου. Δεν ξέρω τι παράθυρο αφήνει για το φάρμακο, για το χάπι, κατά του κορονοϊού. Μπορεί. Από τον... Συνεχίζει η προσευχή. Από τον ψυχόν και των σωμάτων ημών και τη θεία δυνάμει του σου και, ζωποιου... του και ζωποιού σου σταυρού απέλασαν, σύντριψαν και κατήργησαν πάσα πονηράν επιβολή του εχθρού. Και στην συγκληρουχίαν, είναι αν καθαρέ διανύε, δεν το διαβάζω όλο, τελειώνει. διευχόντου να γίνουν πατέρα νημών, αυτό το ξέρουμε όλοι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Το κομικό είναι αυτό που λέει το εμβόλιο και κάθε άλλου πονηρού την ως ειδωλοθήτου. Με ει, ω, ω, όμικρον, ύψιλον, το γράφει. Αυτή λοιπόν είναι η προσευχή, βρείτε την, ε, προτείνει η κυρία που το έχει αναρτήσει στο facebook να τη λέμε αν κάνουμε το εμβόλιο. Συνήθως λέει να μην κάνουμε το εμβόλιο, αλλά όποιο. Την κάνει, γιατί είναι και κάτι γονείς, κάτι παιδιά που τα κάνουν, να πάει αμέσω μετά να πούνε αυτή την προσευχή. Ακυρώνει την επίδραση του εμβολίου. Παραμένει το DNA καθαρό. Το ελληνικό παντά DNA δεν μας για τα υπόλοιπα. Άλλωστε όλα γίνονται κατά των Ελλήνων. Οπότε με αυτή την προσευχή μπορείτε να περάσετε και οι δολολάτρε και οι χριστιανοί. Τα πιάνει όλα. Που είχαμε μείνει στου εφοπλιστέ. Όχι. Πιο πριν είχαμε μείνει στον Άδωνη που λέει ότι πρέπει να δουλέψουμε να ακούσουμε το πλήρε κείμενο. Κάποια στιγμή δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Όλοι παιδιά, καλώς ήσαν μια ανώμαλη περίοδο Σιγά σιγά πιστεύουμε στην κανονική μας περίοδο Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι πρώτα να δουλέψουμε περισσότερο έχει μείνει πίσω η οικονομία μας και η κοινωνία μας Θα δουλέψουμε λίγο περισσότερο Για να πάμε μπροστά και να φύγουμε Από το σημείο στο οποίο είχαμε κολλήσει <Ά εσύ> <κλήσει> Θα δουλέψουμε λίγο περισσότερο για να πάμε μπροστά και να φύγουμε Με πληρώσουμε και να φύγουμε, να φύγουμε, νίκουμε να φύγουμε από το σημείο στο οποίο είχαμε πολύ Μετά το σκυλάκι που γαυγίζει δεν ήταν ο Πίνατ Ο Πίνατ είναι στο Μαξίμου Αυτό ήταν ένα άλλο σκυλάκι Άλλωστε γαύγησε στα Ιταλικά Όλοι το καταλάβαμε Είμαστε εδώ να πούμε για το θέατρο Εμπρός Το θέατρο Εμπρός Καμιά δεκαετία τελούς υποκατάληψη Ένα ρημάδι ήταν εκεί σε μια κομβική περιοχή Ιδιαίτερη περιοχή Είχε πολύ μεγάλο και πλούσιο έργο Ε, πήγανε την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη ήταν Παρασκευή, ένα για πήγε η αστυνομία να αδειάσει την κατάληψη αυτά που κάνει ο Χρυσοχοίδης. Πάνε όλα τόσο καλά στο, στην αστυνόμευση του τόπου, ειδικά της Αθήνας, ούτε δημοσιογράφοι σκοτώνονται, ούτε μισβολές σε σπίτια γίνονται να σκοτώνουνε μανάδες 20 Ούτε άλλε δολοφονίε γίνονται, ούτε ληστείε, τίποτα απολύτω. Εμεί στην Ηλιούπολη είναι ένα πάρκο εκεί και πάνε τρει φορέ. Έχουν πάει σε μικρά παιδιά με την απειλή κάτι μαχεριών, κάτι άλλα παιδιά και του αρπάζουν τα κινητά στο χαλικάκι. Το ξέρουμε όλοι, το ξέρει ο Δήμο. Συνεχίζεται κανονικά η ζωή. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και άλλα τόσα, πήγε να διάσει το θέατρο, το οποίο ήταν πολιτιστικό έργο. Γίνονταν μέσα εκεί πολιτισμό. Δεν μπορούσε ο Μιχάλη Ξοχοίδη, η ελληνική αστυνομία όλο αυτό. άδειασε το θέατρο, μετά προχτές το βράδυ το Σάββατο πήγανε μουσική, καλλιτέχνη και μάλιστα το χτίσαν και με τσιμεντόλιθους τις πόρτες για να μην μπει κανεί. Το Σάββατο το βράδυ πήγανε υπό, τους, υπό ήχο μουσικής, μπάντας, χάλκινα μάλιστα, πήγε κόσμος πολύ, δεν πήγαν δύο και τρεις, γκρεμίσανε τα τσι, τσι, τσιμέντα, τους τσιμεντόλιθους και μπήκαν μέσα να το επαναλειτουργήσουνε. Το... και αυτό το βίντεο το έχουμε ανεβάσει από προχτήριο στο Σάββατο μάλιστα αμέσως το ανεβάσαμε που φαίνεται στην ελληνοφραίνια.gr που φαίνεται με όλο αυτό το κινηματικό του πράγματος ήταν πολύ αισιόδοξη εικόνα από τις πιο αισιόδοξε εικόνες του τελευταίου καιρού κάτι που κάνει η αστυνομία μέσω την επόμενη μέρα είχε απάντηση από λαό όχι από δέκα Σήμερα το πρωί ξαναπήγε λοιπόν η αστυνομία να ξανατσιμεντώσει, να βάλει τσιμεντόλι του μαζί με του εργάτε εκεί. Κάποια στιγμή κάποιο κάνει μήνυση ότι δεν είναι σωστό να βάζουν κάγκελα πια, γιατί λένε το κτίριο είναι διατηρηταίο. Αποφασίζει η αστυνομία να σταματήσει όλη αυτή την ιστορία και δίνει εντολή σε αυτόν που έβαζε την, τα σίδερα εκεί. Του λέει να φύγει και λέει αυτό: Τι να φύγω, αφού εσείς με φέρατε πριν μια ώρα για να το κλείσουμε. Και τώρα έχουν ξαναφύγει πάλι κομμωδία γιατί οτιδήποτε στην Ελλάδα. Πέσει στα γρανάδια του κρατικού μηχανισμού. Αλλά την επόμενη μέρα της επανακατάληψης προχθεσινής, την Κυριακή δηλαδή, Χθε την Κυριακή, πήγανε με την πανίδια μπάντα πάλι, με τα Χάλκινα, και τραγούδισαν έξω από το θέατρο το Έλληνα, Θα πάρουμε μια ηχητική γεύση, δεν είναι τέλειο ηχητικά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα που βγάζει. Έξω από το θέατρο Μπρο, λοιπόν, χθε το πρωί. Το θέατρο Μπρο, περίπου μια δεκαετία, τι συνέβη εκεί. Εκατοντάδε εκδηλώσει, εκατοντάδε θεατρικέ παραστάσει όλα αυτά τα χρόνια. Πικίλα πολιτιστικά δρόμενα με φαντασία και πρωτοτυπία. Φεστιβάλ, εκθέσει, θεματικέ βδομάδε, κινηματογραφικέ προβολέ και πάμπολα αφιερώματα, συζητήσει για τα πάντα. Δωρεάν και χωρί αντίτιμο όλα αυτά. Μοναδική συμβολή, πραγματικά, στην πολιτιστική και αισθητική καλλιέργεια του λαού, στη λαϊκή κουλτούρα. Στην αντιφασιστική στάση ζωής που είναι πάρα πολύ σημαντικό Πολιτισμός δηλαδή από το πλήθος για το πλήθος Από τους καλλιτέχνες προς τον λαό Ελεύθερα και πάντα ξαναλέω χωρίς αντίτιμο δωρεάν Αυτό το χώρο άδειασαν οι δυνάμεις της τάξης Και χτες και σήμερα αλλά σήμερα στράβωσε κάπου Αυτό το χώρο έχτισαν με τσιμεντόλιθους χτες Και σήμερα πήγαν άλλα τα παράτησαν Έτσι σφράγγισαν τι πόρτε, νομίζοντα ότι θα σφράγγισαν και του ανθρώπου που όλα αυτά τα χρόνια ήταν μέσα και παίζουν τόσο όμορφο όπω ακούμε τώρα από κάτω και ακούσαμε και πριν. Πήγαν προχτέ και υπό του ήχου μουσική γκρέμισαν τον τοίχο, αυτοί που ακούμε τώρα από κάτω, που είχε χτίσει η οργανωμένη πολιτεία. Ε, και προσπαθούν και προχτέ και σήμερα, και μάλλον θα προσπαθούν πάντα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που του ακούμε να παίζουν μουσική. Ε, να φτιάξουν κανονικό πολιτισμό με ουσία και χρώματα. Όχι το στεγνό πολιτισμό των χορηγών και τον εντελώ αποστηρωμένο πολιτισμό των ιδρυμάτων, από τον οποίο έχουμε πήξει και έχει αλλοιωθεί εντελώ ο λαϊκός, ο πραγματικό πολιτισμό. Γιατί αυτό είναι ο κυρίαρχο, αυτοί έχουν τα λεφτά και αυτό το τέμπο δίνουν. Αυτόν τον πολιτισμό από τα πολύ ωραία ιδρύματα, τα καλοφωτισμένα κτίρια και στη Συγκρού και κάτω στο, στη θάλασσα και παραπέρα. Προσπαθούν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που έσπασαν την πρώτη φορά την μάτρα. Ίσως και δεύτερη και τρίτη, Να φτιάξουν πολιτισμό από το λαό προς το λαό Ελεύθερα, ανοιχτά και χωρίς αντίτιμο Δωρεάν όπως πρέπει να είναι ο πολιτισμός Ο πραγματικός πολιτισμός με ουσία Και όχι με τα φτιασιδώματα των ιδρυμάτων και των χορηγών Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια 211 11 1080 Τηλέφωνο επικοινωνίας Το μέλι του σταθμού είναι RadioPapakiParaPolitica.gr Χρήστος Μυρίδες ρυθμίζει τον ήχο ελληνοφρέινα.net.gr το επίσημο site του Ομίλου και μας ακούτε τώρα live με τα στο youtube επίσης είμαστε στο ελληνοφρέινο official, από κάτω έχει chat μπορείτε να κάνετε και διαλόγους, να κάνετε και subscribe εγγραφή δηλαδή, facebook επίσης τι άλλο έχουμε, podcast επίσης πρώτο μέρος του λαού επίσης πάμε να το ακούσουμε ε, καλησπέρα, ε, καλησπέρα. Ε, παραπολιτικά ε, ναι ναι τα ίδια Ε, όχι, θέλω το, με το τηλεφωνικό κέντρο να μιλήσω. Ναι, εδώ, πείτε μου. Θέλω το τηλέφωνο της ημερίδας On Time. Α, από πού τηλεφωνείτε? Ιδιότιση είμαι. Και τι το θέλετε, για κάποια καταγγελία? Όχι, αγόρι μου, όχι. Έχετε <σχελίδι> κάποια είδηση να μα δώσετε, κάνω κουτσοκολιό? <σχελίδι> <σε δουλειώ? σχελίδι> Λέγε, ποια γαμίζετε με ποιον? Έλα, βρε, παιδί μου. Έλα να Έλα. Ε, ε, κάνεις εκπομπή τώρα. Ναι, ναι. Και γιατί με βγάζεις στον αέρα? Αφού κάνω εκπομπή, Α, έτσι θα. γίνεται. Θα πάρω άλλη ώρα, συγγνώμη. Ω, oh, κρίμα, βαρετό. Έλα, για. Χάσαμε το π*** στο χάμπερο. Γεια σα, Αποστολή. Γεια. Yeah. Ήθελα να πω ότι χτε και προχτέ, δύο μέρε, σα πάντων έγεται ένα από τα νεότερα δάση τη Ελλάδο. σω και δεν ξέρω και τι άλλο να πω. Το αλαιπωχώρη. Το αλαιπωχώρη. Και αυτό που έβαλε λέει τη φωτιά, αυτό ο ηλίθιο, αυτό ο ανεκέφαλο, πήγε να κάψει, λέει, τα αλλιόκλαρα. Λέω τώρα εγώ. Εάν μέσα από κάποιου σταθμού, κάποια κανάλια, τη, τηλεοράσει, οτιδήποτε, δε ακόμα και δελτία ειδήσεων, όπω μα λέτε για τη μάσκα, να πηγαίνουμε τα χέρια, να κάνουμε όλα αυτά, να, να λέτε σε κάποιου ηλίθου, Μην βάζεις τώρα φωτιά, θα σου φύγει η φωτιά και θα κάψει την μισή Ελλάδα. Έτσι κάνει και η μισή Πολοπόννη, έτσι τώρα κάνει και τον Εκοχώρη, έτσι. Ε, ε, τι θε να βγει ο, ο, ο Παπαδόπουλο να, να φορά λέει βάζει. και με, και με τι κλάρε πολύ σχολαστικά και πολύ προσεκτικά όταν δεν φυσάει. Σπύρο μου, αυτό είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε. Είναι κάποια γορίνα μου που δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να του πει Δεν θα γίνει, σε αυτό, αυτό καμπάνια δεν θα γίνει. ξέχνα το γιατί ελευθερώνονται και κάποιε εκτάσει. Οπότε βολεύτηκε κάποιον, α το. Αυτό που λέω ότι βολεύτηκε κάποιον είναι βολεύτη Οπότε τι Αλλά αν είχαν μια γενιά, μια ενημέρωση, ένα παππού, ότι μη βάζει τη φωτιά, ή ένα πιτσυρκά που έχει φύγει από την Αθήνα με του φίλου του να πάει να κάνει μπάρμπεκι που δεν του έπαιρνε αυτό ήθελα να πω δηλαδή. Καλησπέρα. Ελληνοφρέντια. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Ευχαριστούμε. Μπορώ να πω κάτι. Αμέ. Ωραία. Τη προηγούμενη εβδομάδα είχατε ένα ρεπορτάζ για την εμβόλια ότι είχε πέσει ε, η θερμοκρασία. Θυμάστε? Όχι. Like, από το συντριβάνι. Ε, είχε πέσει θερμοκρασία, ε. Ναι, ναι, ότι δηλαδή. Στο συντριβάνι τη του... Ναι, ναι, αυτό, αυτό. αυτό. Μήπω άλλαξε τη θερμοκρασία η κάμπια, η καραφατμέ μπήκε μέσα. Δυστυχώ προσβλήθηκε τον καζόν από το καραφατμέ. Όχι, όχι, κοιτάξτε. Λίγο. Θέλω να σα πω ότι πρέπει να είναι από το Αλάσκα Το θυμάσαι το Αλάσκα Όχι. Ωραία, επειδή είσαι νέο. Φιλαράκι, θα σε πω κάτι ακόμα. Μπορώ, Λέγε. Αν καταλάβει ποιο είμαι, θα σε κεράσω καφέ στο κρατητήριο. Παίξ το και τα ξαναλέμε. Έλα, μα το παίζει δυσκολό. Γιατί? Γιατί σε παίρνω ώρα και δεν απαντάει κανένα Α, ναι, το παίζω δύσκολο τελικά. Ε, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αποστέλνει καλησπέρα. καλησπέρα. Νάθο, από Σουηδία. Ε, σε παίρνω να σ πω το εξή. Από Σουηδία, τη μητέρα τη Eurovision. <ΣΣ> Τη μητέρα τη Eurovision, ναι. Στάνει το πρίξιμο που τρώμε με τη Eurovision κάθε χρόνο εδώ πέρα. Άσε, μη και εσύ. Λοιπόν, θα σε πάρει τηλέφωνο η μάνα μου τη Δευτέρα. Με παίρνει κι άλλε μέρε, δεν θέλω να σου ταράξω. Αυτά είναι δικά σα. Μεταξύ σα βρίσκεται. Δεν τα βρίσκουμε πάντα. Είναι λίγο. Τέλο πάντων, δεν θέλω να χαρακτηρίσουν και μάνα σου. Ναι, μπορεί να κάνουμε ό,τι κάνουμε που δεν σε αφορά, αλλά δεν θέλω να τη βρίσκω και στα μάτια σου. Στα μεταξύ σα δεν θα μπω. Στα Έτσι έτσι. Λοιπόν, θα σε πάρει για να κλείσει ραντεβού εκ μέρου μου για εμβολιασμό για COVID. Να. Ναι. Για... Πόσο ε, χρονών είσαι? 42, έχει σημασία. Ναι, να ξέρω αν δικαιολογείται ή όχι. Αν 25 θα λέγαμε μαλ... Να, μάλιστα, ωραία. Όχι, εντάξει, πε τη παιδί μου, γιατί παίρνει εσύ, δεν έχει μονάδε αυτό. Ξέρω εγώ, πε το εκεί. Τους έχω δώσει και ψεύτικο αμικά, οπότε μπορεί να κάνει με το αμικά ό,τι θέλει. Προφανώ δεν έδωσα το κανονικό να σου πει. Αυτά. Και σε παίρνω για να κανονίσει τα καφέκαστα. Μπράβο, μπράβο. Η πόσο χρόνο είναι, λίγα. Το ρίσκο σου, 70 τόσο. Εντάξει, μπορεί να μείνει και Θα δούμε Θα δούμε Βέβαια και ο αδερφός μπορεί να σκέφτεται τέτοια που λέω και εγώ Μπορεί να μην μπορεί να σου ξαναμιλήσει να μην, να μην το εγκεφαλικό εκείνη την ώρα Όχι ρε αντέχει η μάνα είναι καλή κραση Είναι κριτικιά καλά κάνεις ρίσκα το εσύ σιγά Βεσκάρα ρεσκάρα Τώρα καταλέσει το Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνας ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Καταπληκτικό. Πολύ καταπληκτικό, όχι απλά καταπληκτικό. Μπήκα εδώ λίγο στου διαλόγου κάτω από το YouTube και λέει για να καταλάβετε πόσο σύγχρονοι είναι οι διάλογοι και ο τρόπο σκέψη. Λέει ένα: Οι κομμουνιστές δεν πιστεύετε στο έθνο, γι' αυτό είστε εχθροί τη Ελλάδα. Αυτό ήταν επιχείρημα τη δεκαετία του 40, του 50, του 60, του 70, του 80, στη Χούντα κυρίω. Και γενικότερα υπάρχει ω επιχείρημα, αλλά είναι ωραίο που νέοι άνθρωποι το λανσάρουν ω πρωτότυπο και το ρίχνουν στον διάλογο. Ειδήσει τώρα από την ελληνική αστυνομία. Η αστυνομική τίτλη των Ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάχης. Πρωτιά της Ελλάδας στη Eurovision που ασφαλώς χρεώνεται στην κυβέρνηση μισοτάκι. Αυτό γράφουν χώρια μέσα ενημέρωσης αναδεικνύοντας την αξία της δέκατης θέσης που πήρε το τραγούδι μας. Η δέκατη θέση ισοδυναμεί με το δέκα και όπως ξέρουμε το δέκα σημαίνει άριστα. Άρα η Ελλάδα πήρε άριστα δέκα αναφέρουν κύκλη του μεγάλου Μαξίμου. Η λαμπρή αυτή επιτυχία τη κυβέρνηση Με μήνυμά του ο Πρωθυπουργό τη χώρα Κυριάκο Μητσοτάκη, συγχαίροντα του συντελεστέ. Άριστα 10 στον Εύρο, άριστα 10 στην Πανδημία, άριστα 10 στην Οικονομία, άριστα 10 και στη Eurovision. Δεν κρατιόμαστε. Για εμά του άριστο, μόνο το άριστα 10 υπάρχει, τονίζει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργό μα. Για τη φωτιά στο Αλεποχώρι φταίνε τα πεύκα. Αυτό ανέφερε σε δηλωσή τη η κυβερνητική εκπρόσωπο ως Αριστοτελία Πελώνη. Τι δουλειά είχαν τα πεύκα τέτοια εποχή στην περιοχή. Δεν ήξεραν ότι αν πιάσει μια φωτιά θα καούν. Αναρωτήθηκε η κυρία Πελώνη συμπληρώνοντα. Το ύπουλο σχέδιο των πεύκων να ξεφυτρώνουν όπου να είναι ώστε να καούν με το πρώτο αεράκι για να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση αποκαλύφθηκε. Συνεχίζουμε το ανορθωτικό μας έργο αποκαλύπτοντας τον βρώμικο ρόλο των πεύκων και την ανίερη συμμαχία τους με τον άνεμο, που Μάη Νίνα βρήκε να πνεύσει με τέτοια μανία στη συγκεκριμένη περιοχή και όχι κάπου αλλού, π.χ. στο κριτικό πέλαγος. Το θέατρο εμπρό ανήκει στην αστυνομία και η όποια ανακατάληψη επιχειρήθηκε ή επιχειρηθεί στο μέλλον από βρωμιαρέους θα αντιμετωπιστεί καταλλήλως, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομία, αποκαλύπτοντα και τους λόγους που η Ελλάς άδειασε το χώρο. Στο θέατρο αυτό θα ανεβάζουν παραστάσεις οι αστυνομικοί. Θα είναι το θέατρο της αστυνομία. Από εμπρό με το ονομάζεται σε πυρσός και μέσα στο καλοκαίρι θα ανέβει η πρώτη παράσταση από αστυνομ με τίτλο «Επταετία Αγάπη Μου». Πρόκειται για ένα θεατρικό που συνέγραψαν πέντε αξιωματικοί της αστυνομίας, ενώ θα παίζουν 16 αστυνομικοί, πέντε εκ των οποίων από τα ΜΑΤ. Εξαιρετική ιδέα τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης, τονίζοντα ότι εάν το εγχείρημα πετύχει, ίσως αδειάσουν κι άλλα θέατρα στην Αθήνα, προκειμένου να γίνουν όλα θέατρα της αστυνομίας. Έθριος ο καιρός και σήμερα, ιδανικός καιρός για σπάσιμο τσιμεντόλιθον. Δηλαδή, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά είναι ιδανικός. Εποχή, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εποχή τσιμεντόλιθου. Πάει στις καταλήψεις, σαριάζει και χτίζει με τσιμεντόλιθους. Παράθυρα, πόρτες και μόνο το θέαμα και μόνο ο συμβολισμός. Και μόνο οι συνειρμοί που προκαλούνται από αυτή την εικόνα είναι υπερ-αρκετοί. Απολύτω ταιριαστοί με την αισθητική τη δεξιά αντίληψη που υπάρχει σε αυτή τη χώρα όποτε κυβέρνησε η δεξιά ή οτιδήποτε άλλο παρεμφερέ. Για τη φωτιά στο Αλεποχώρη, ακούσαμε πριν τι ειδήσει ότι φταίνε τα ΠΕΦΚΑ. Οκ, okay, αυτό είναι το πρώτο. Μαζί με τον Άνεμο, τον στρατηγό, όπω τον είχε πει ο Πολίδωρα. Ο Υπουργό Προστασία, Πολιτική Προστασία, ο Νίκο Χαρδαλιά. Ε, βγήκε και έκανε δηλώσεις, πήγε και όλα στην περιοχή και είπε Ακούω κάποια κριτική, είναι ώρα μάχης ε, Όποιος θέλει ε, αμέσως μετά την, ε, την οριοθέτηση και της πυρκαγιάς Μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά ε, Για πρώτη φορά έχει γίνει αυτή η προετοιμασία Και τόσο σημαντική προσπάθεια στο κομμάτι της πρόληψης Πρώτη φορά τέτοια προετοιμασία Ακούσαμε τον κύριο Χαρδαλιά να λέει και μεγάλη Η ιστορία με την πρόληψη, αυτέ οι πρωτιέ που αναφέρουν πάντα οι υπουργοί όταν μιλάνε για το έργο του, για τον τομέα ευθύνη του. Θα ακούσουμε τώρα πόσο ωραία ήταν τα πράγματα από σχετικό ρεπορτάζ και εκπομπή Σαββατιάτικη του Μέγκα. Να, τώρα έχουν πάει οι πυροσβέστες, προσπαθούν τώρα με μπουκάλια νερό. Τι να προλάβουν και τι να μπορέσουν να κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι, με αυτοθυσία μπαίνουν μέσα στη φωτιά. Το βλέπετε, δείχτε μπροστά την εικόνα, μπροστά την εικόνα. κάθομαι κάτω, μπροστά την εικόνα. Κατερίνα, περιέγραψε μας τι γίνεται ακριβώς εκείνη στιγμή, αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει οι πυροσβέστες Ντινό, κάνανε μια περιπολία εδώ. Τους κάναμε και εμείς ένα σήμα ότι έχει πάρει φωτιά το συγκεκριμένο σημείο. Φέρνουν νερά λοιπόν συνεχώς από το πυροσβεστικό όχημα και έχουν ρηχθεί στη μάχη της κατάσβεσης όπως βλέπετε. Με αυτοθυσία και με μπουκάλια νερό. Λοιπόν, εμείς θα πούμε είχε... ότι βλέπουμε τους πυροσβέστες να Α... επιχειρούν κοντά στην αιστεία της φωτιάς και με τα πόδια τους, με τα Φύλια, χέρια με τους, με τα μπουκάλια. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μπουκάλια με, νερού, με νερό, πόσιμο. πόσιμο νερό που πίνουμε. Δεν σβήνεις με νερό, σβήνεις με βελούδο, <laughs> που έλεγε και η σχετική διαφήμιση. Προφανώς όλη η φωτιά δεν έσβησε με εμφιαλωμένο νερό. Αλλά υπήρχαν κάποιες στιγμές, δεν είχαν εκεί τα απαραίτητα. Οι άνθρωποι, όντως με αυτοθυσία, υπάρχει το σχετικό βίντεο φαίνεται, ρίχνουν με εμφιαλωμένο νερό πάνω στην φωτιά Επειδή ήταν προετοιμασμένα όλα τέλεια και για πρώτη φορά, όπως λέω ο Χαρδαλιάς, λειτουργήσαν τα συστήματα και και και. Λαός τώρα μέρο δεύτερον. Έλα, πως το λέει. Έλα. Να σου πω ρε φιλέ. Yeah. Ε, αχιλέ, yeah. <laughs> Μου φωνάζει ο γιο μου. Τι σου λέει. Ε, διάφορα φωνάζει Έχεις και γιο. Τι? <laughs> έχεις και γιο, <laughs> νόμιζα μόνο κόρη. Έχω γιο, ρε φιλέ. Έχω ένα γιο. Δεν έχει και μια <laughs> κόρη. Όχι. Α, ένα γιο έχει. που το συμπέρανε. Μπορώ να σε μπέρδεψε μάλλον, δεν θυμάμαι. Δεν σου πω, για πε. <laughs> <laughs> Με μπέρδεψε τώρα, δεν θυμάμαι τι θέλω να σου πω. Δεν πειράζει. δεν πειράζει. Αποστολάκο! Oh. <laughs> μου λε, γιατί δε. που να πούμε όλα αυτά και δεν το βάλε όλο. Αυτό που σου είπα για τη δασκάλα. Ε, δεν είναι σωστό. Τι δεν είναι σωστό, Μωρέ, κάθεσε και ακού την κάθε. Τι να σου πω, ρε Αποστολή. το βγάλει αυτό που μιλάμε τώρα, Ε. Α, ah, να μην το βγάλω. Όχι. Αυτό που μου δίνει και οδηγίε, τι θέλω, θα κάνω. Άϊ παλάτα μα. Όχι θέλω να κάνω. Άσε με λίγο ελεύθερο να σάνο. Ε, δεν σου είπα να λέει. Ναι, σου βάλα το μαχαίρι, θέλω μόνο. Α, πού μου το βάλε. Λοιπόν, μου είχε φάει 20 χρόνια τη ζωή μου Σιγά να. Σιγά τη να... ζωή και τι την έκανε. Για να κάθομ φορά κάθε μέρα να σε ακούω, από μία ώρα. Σιγά τη ζωή. 20 χρόνια. Μια βαρετή ζωή. Λοιπόν, σου δώσα χρώμα. Λοιπόν, πρόσεξε με. Θέλω να ασχοληθεί γερά με την ΕΡΤ. ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3. Πολύ, γιατί ασχολείται και ο κόσμο. Αυτά τα κανάλια που διαχειρίζονται τα λεφτά του κοσμάκι. όλα, μισό λετάκι, <σχει> γιατί αυτό ισχύει και για τα άλλα κανάλια. Και, τα τα κανάλια. και φυσικά και για τα άλλα κανάλια. Διότι Νούμερο τη διασυνή και το, το προϊόντα στο ξέρω. Κατάλαβατε. Κατάσει κατανάλει που μάλιστα. Καλημέρα, καλησπέρα τι κάνουμε. Καλώ ήρθατε! Welcome to the real world. Θα πρέπει να σχοληθείτε να τι βάλετε πάω αυτή την earth που κάντε δασκάλα και ασχοληθεί με όλα τα ταλά. Ελπου μα κορενά με 300 εκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει να σχοληθείτε εσεί που έχετε δείρε. Έλα, θυμηθείτε κάτι θέλω να σου πω. Το σα προκθεθεί με έναν φίλο. Είναι αυτό που λέμε στο 69 με κάποιο φίλο. Io meno a poraqui. εντάξει, είμαστε πολύ παλιά από πολύ παλιά φίλοι, του προέκυψε αργότερα αυτό το πόλεμο. Έκανα 69 με κάποιο φίλο, αυτό είναι. Κάπω έτσι. Λοιπόν, μπα περιπτώσει. Και μου έλεγε ρε παιδί μου, ε, ότι εγώ είμαι εθνικιστή και με και με εθνικιστή. Και του λέω τελικά, εχθέ και προχθέ 19 του μήνα, και σήμερα, μάλλον και αντιπροχθέ 19 και εχθέ 19, 20, ήταν η μάχη τη Κρήτη και η σφαγή των ε, Κύπριων. Και του λέω, με αυτή τη λογική μου λε, είσαι ομοειδέά με του Οι Τούρκους που σφάξανε τότε του Ποντίους και του υπερεθνικιστέ περιθυνικι, ναζί Γερμανούς που σφάξανε του Κρήτε τότε και την υπόλοιπη Ελλάδα. Και τι μου το λε, παιδί μου, με παίρνει τώρα να καλιαρτέψει το φίλο σου. Εντάξει, ρε φίλε, συγγνώμη κιόλα που μιλάμε. Ας Όχι, παρακαλώ, παίζουμε, με ενδιαφέρει. <Λι> λοιπόν, αυτό θέλω να πω γενικώ, ότι όταν είσαι εθνικιστή, είναι σαν να λε ότι ξέρει κάτι. Είμαι με αυτού του ανθρώπου οι οποίοι σφάξαν του προγόνου μα. Επικροτώ αυτέ τι πρακτικέ. Ναι, αυτό έτσι. είναι. Όχι, αυτό είναι. Και νομίζω. Το ξέρουν, είναι γνώση του. Αυτό, αυτό προσπαθώ να, να. Αυτό πήγα να πω. Δεν πήγα να πω για το φίλο μου συγκεκριμένα. Γενικά το λέω. Όταν λε ότι είσαι πρέπει να ασπαστεί και αυτού οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνανε, πρώγονου. Ξύπνα, βλάκα, εθνικιστή. Ε, εντάξει, βέβαια υπάρχει η, η, η πιθανότητα που ισχύει με του περισσότερου να είναι αμόρφωτο ζούδι. Ε, εντάξει, και αυτό. και αυτό. αυτό. Ε, Αλλά δεν πα περιπτώσει. Δηλαδή που να μην ξέρει καν θέρω, αυτό που ότι... λε, την ιστορία ή γενικώ. Οπότε παίζει και αυτό. Ναι. Απλά το υπόψη όταν λες ότι αν λε ότι είσαι εθνικιστή του βλάκα, λε. ότι ξέρεις κάτι, επικροτώ και τις φαγές των προγόνων <συσκλώσεις> Αυτό λες, βλάκα. Έξελος, Α, μιλό, φίλο. έξελος. Δεν Άρα, βλέπουμε και... να ξανακάνετε συνταγνιά. <συσκλώσεις> Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε το λαό, το τρίτο μέρος. Μας πάει στην ώρα και λίγο μέσα, ώστε να αρχίσει κανονικά μετά το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, ήθελα να πω κάτι για το Βιλόπουλο και για τον Χρυσογούδη και για τον αρχηγό τη αστυνομία που είπαν. Πολλά τα θέματα, πείτε μου. Α ξεκινήσουμε πρώτα από το. που είπαν για τον Φορτιώτη. Στην μια πλευρά είπε ο αστυνόμο ότι δεν θυλάγεται ο Φορτιώτη. Και μετά από τρει μέρε βγήκε ο Χρυσογούδη και είπε ότι αποσύρε την φρουρά. Α, γενικώ όλοι θυμάμαστε και ναι, και. Θέλω να πω ότι. δηλαδή, αυτού ψηφίζουμε, α πούμε, λένε άλλα και άλλα. Ε... Α, δεν ξέρω, ποιο ψηφίζεται. Και εμεί ψηφίζουμε στο ΚΚΠ. Τώρα, και για το Βελόπουλο που είπε ότι για το εμβόλιο να το πληρώνει ο λαό, κατάλαβε και, και του άλλο και του Χρυσουγούριου. Και ο Βελόπουλο έτσι έχει μάθει τώρα και αυτό βγάζει φάρμακα, εμβόλια εκεί τα πληρώνει ο λαό. Σου του λέει τι είναι αυτό το αυτό, τι δημόσιο αγαθό mm. και μαλλλιέ. Και εμεί θα γίνουμε κλέφτε mm. περαιτέρω. <laughs> Επιχειρήματα, προτάσει, κριτική και κυρίω σοβαρότητα, παιδιά. Σοβαρότητα. Θέλει, θέλει να ζήσει το κεφάλι του Βελόπουλου για να το πληρώνει, κατάλαβε. Αυτό είναι το κεφάλι του Ξυπρετίνα μα. Γι' αυτό του βάζει, να ακούει, να... νομίζω ξεκάθαρα όμω. Ε, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα δεν του λέει. Δεν του λέει καθαρά ότι γιατί έχω ένα γείτονα εδώ δεν μπορεί να πληρώσει τα φάρμακα από τη μανά του. Δεν του λέω να είσαι καλά. Δεν πληρώνει τα... τα φάρμακα να Τι του ψηφίζει, Δεν ξέρει τι να πει. Τέλο πάντων, σύντροφε. Έγινε τα σου καλά. Άτι, γεια, για, για. Έλα, ρε, δεν σε πρόλαβα την Δετάρτη. Ε, δεν πειράζει, ανάγκη να προλαβαίνει κάθε μέρα. Όχι, όχι, γιατί ήταν συγκεκριμένο το θέμα. Είσαν καταπληκτικοί. Ήταν για του πόντιου, ήθελα να σου πω. Βλέπει ταθόλου το κόκκινο ποτάμι. Ε, το κόκκινο ποτάμι, ποιο είναι αυτό. Ναι, αυτό με του πόντιου. Είναι μια προπαγάνδα η οποία δείχνει κάποια στιγμή, βέβαια δεν το έχω δει όλο για να είμαι αντικειμενικό, του Σοβιετικού να κυνηγάνε του πόντιου. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή υπάρχει πάρα πολλή προπαγάνδα πίσω από αυτό το θέμα και φυσικά υπάρχουν και τεράστιε ευθύνε τη αριστερα.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 Εικόνες. Ή θα δείξει μετά όταν ήρθαν οι πόντη και πήγανε στην Αθήνα που οι Έλληνε και στη Θεσσαλονίκη και παντού που του λέγανε του που του συμβάζαν με συμμετόπλεμα και πηγαίνανε και του την Και όλα αυτά που σου λέει είναι ιστορικά αποτυγμένα, απλά δυστυχώ, κάποιοι τα ξεχνάι. Γιατί όσο υπάρχει κιρεπούση των συνωστισμού, θα βρίσκουν ευκαιρία οι φασίστεί, οι οποίοι τότε κυνηγούσαν του πόντιου και με άφηνο τη Καθημερινή να μην έχουν να μην κατέβει κανένα με το λαϊκό κόμμα. Αυτή οι φασί σα τώρα προσπαθούν να καπηλευθύνε τον αγώνα των ποντίον. Αυτό... Πως... Είς γίνει τηλεοπτική και τα βλέπει όλα τώρα. Και τι έχω γίνει με τηλεοπτική. Όλα τώρα. Δεν υπάρχει εκπομπή που να μην βλέπει το κόκκινο ε, ποτάμι τώρα, το Survivor την άλλη το φορά, πάει. το master Ά, chef. Άκου. Όχι, όχι, άκου. Το επιλέγω ανάλογα τη στιγμή. Το κόκκινο ποτάμι τότε καταλάβουν. Το, το survival και αυτό το είδα γιατί άκουγα μία φορά από άλλου που τραγουδάγανε το είμαστε η κόκκινη ομάδα και λογαίναν το τι μαγαία κάνουν εκεί. Το master chef μου ψιλοάρεσε. Περιθέτω δεν το βλέπω. Πέρυσι ήταν τρει σύντροφοι. Γι' αυτό που το βλέπω.